Μετάμε στο Ισραήλ The have you 297, 297. 297 Και το Ισραήλ ανεβαίνει στους 357 βαθμού. Είναι λοιπόν στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή Άρησο. Το Ισραήλ ανεβαίνει στους 357 βαθμούς, είναι λοιπόν στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η ψήφος του κόσμου, όπως το παρουσίαζαν προχθές στη Eurovision, είναι αυτή η ψήφος των Ευρωπαίων πολιτών και όλων όσων ψήφισαν, είναι αυτή που έστειλε το Ισραήλ στην πρώτη θέση. Για κάποια στιγμή ήταν πρώτο και τελικά ήρθε ε, η ψήφος στην Αυστρία και βγήκε η Αυστρία πρώτη αλλιώ του χρόνου, η γυροβίζων θα γίνονταν στα αιματοβαμμένα συντρίμια της Γάζας. Μπορεί να χτίζανε και κάνα κλειστό. Και θα πήγαινε όλη η Ευρώπη και θα είχαμε αγκαλιές και φιλιά. Δεύτερη θέση λοιπόν για το Ισραήλ και με αυτά τα μαγειρέματα που κάνει η IBU που δεν θέλει πολιτική, όπως λέει, δεν θέλει καθόλου πολιτική, φάνηκε προχθέ ότι οι λαοί της Ευρώπης, ο κόσμος, ο απλός κόσμος, που παρακολουθεί και βλέπει ότι μόνο το τελευταίο 24ωρο είχαμε κάτω στη γάζα 140 νεκρούς. Το τελευταίο 24ωρο, συνολικά, ο απολογισμός αναφέρει 53.272 νεκρούς και 14.000 αγνοούμενους. Αυτό το επιβράβευσε επιβραβεύοντας το τραγούδι που δεν ήταν και κανένα τραγούδι. Να πει κάποιο ότι ήταν ένα τραγούδι που μα συνεπήρε όλου για όσους έβλεπαν, προφανώς είναι πολιτική, πολιτικότατη όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται εκεί. Απλά αν φωνάζουν για την Παλαιστίνη, όπως στόλμησε ένα έρμος να φωνάξει για την Παλαιστίνη μες στο γήπεδο, τον παγλάρωσαν οι Ελβετοί και φέτος τα γιούχα ήταν λιγότερα, είχαν οργανώσει προφανώς και το κοινό, ώστε να είναι σχεδόν ανύπαρκτα τα γιούχα από το στάδιο. Αυτά τα πολύ ωραία ζούμε στο δυτικό ημισφαίριο, στον πολιτισμένο κόσμο Τη Ευρώπη και των χωρών που είναι γύρω από την Ευρώπη, όπω είναι το Ισραήλ, η Αυστραλία και δεν ξέρω εγώ ποια άλλη χώρα. Ο σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο δηλαδή επιβράβευσε τον δολοφόνο. Το τραγούδι του δολοφόνου, ναι, δεν είναι άσχετα. Δεν είναι καλλιτεχνικό γεγονό το ένα που είμαστε πάμε εκεί, απογυμνομένοι από τι χώρε μα, από τα προβλήματα, από το τι κάνει κάθε χώρα και αυτό που κάνει η συγκεκριμένη χώρα δολοφόνο. Είναι μοναδικό. Έχει να γίνει δεκαετίε. Στην, στον πλανήτη αυτό οπότε δεν μπορεί να είναι απογυμνωμένο το λαμβάνουμε υπόψη μας και θέλανε να μας παρουσιάσουν ντε και καλά ότι αυτό το επιβεβαίωσε και το επιβράβευσε ο κόσμος Μουσική Στην στιγμή το Τελαβίβ συνεχίζει τον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και ο αιφιάλτης του Λιμού εξαπλώνεται στη Γάζα με ανθρώπους να δίνουν μάχη για λίγο φαγητό. Άχιστον 464 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα την τελευταία εβδομάδα Περισσότεροι από 100 χθες σε ένα και μόλις μόνο βράδυ λοιπόν. Όλα τα νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα του Παλαιστινιακού θύλακα τίθενται εκτό λειτουργία. Χθες το Ισραήλ, αυτό, όλα αυτά είναι ηχητικά από τη Γάζα Το βάλαμε διότι κάπως έτσι έρθει η επιβράβευση Και η εκλογή στη δεύτερη θέση της συμμετοχής του Ισραήλ. Χτες οι Ισραηλοί πήραν και το τελευταίο νοσοκομείο που υπήρχε στη Γάζα. Τους έχουν αφήσει χωρίς τρόφιμα χωρίς νερό, κάνουν αποκλεισμό στην τροφοδοσία, χωρίς φάρμακα, χωρίς νοσοκομεία, τα πήραν όλα και έβλεπα και κάποιες φωτογραφίες σήμερα το πρωί από βοβαρδισμένο νοσοκομείο εσωτερικά, έχουμε δει εξωτερικά, αλλά είναι τα κρεβάτια, οι ωροί, όλα ένας ορός με τσιμέντα, τίχους, αυτά τα τραπεζάκια που τρώνε, οι καρέκλες μέσα στο θάλαμοι, θάλαμ, θάλαμ, κανονική, θάλαμοι νοσοκομείου που έχουν γίνει ρημαδιό, από τους βοβαρδισμούς που κάνει το Ισραήλ γιατί απειλείται από ποιον τον άρρωστο, τον ασθενή που ήταν εκεί και προσπαθεί και με την προπαγάνδα να μας κάνει όλους συμμάχους του και να ε, ψηφίσουμε και να ψηφίζουμε τις, ε, τα, τα έσχη και τις θηριωδίες που διαπράττει σχεδόν 1,5 χρόνο τώρα το Ισραήλ σε αθώους ανθρώπους, σε αθώους, δεν είναι οπλισμένοι όλοι αυτοί, οι ασθενείς δεν είχαν όπλα δίπλα τους Στο κρεβάτι ήταν εκεί του νοσοκομείου. Ακόμη και τώρα ο Πακογιάννη, ακόμη και όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτε βγάζουν ανακοινώσει, υποκριτικέ προφανώ, για να σταματήσει το Ισραήλ, γιατί δεν απειλείται. Αλλά ακόμη και τώρα ο σήμερα το πρωί που βγήκε στο Μέγκα, μίλησε για τη Eurovision και μετά μίλησε και για το Ισραήλ. Εγώ είμαι φίλη του Ισραήλ. Είμαι ένα άνθρωπο ο υποστηρίζει το Ισραήλ επί πάρα πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι είναι ένα από του ξυπνότερου λαού και. Πάρα, χτυπιούνται αλίπητα από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα όριο αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί διότι ξεπερνάει το όριο της οποιασδήποτε δικαιολογημένης αντίδρασης την οποία είχανε μετά από την ιστορία με τη Χαμάς ναι, ναι, ναι. δεν μπορείς να προκαλείς ανθρωπιστική κρίση αυτού του επιπέδου το 2026 και να θεωρείς ότι αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό και εγώ ε, έκανα μία έκκληση ως Συμβούλιο της Ευρώπης γιατί αυτή είναι η δουλειά εμάς, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, σε μια φίλη χώρα, ε, ότι παιδιά αυτό το, το αποτέλεσμα και δικαιούμενο νομίζω να το πω γιατί ασχολούμαι με την τρομοκρατία τα τελευταία 35 χρόνια ε, αυτό το αποτέλεσμα θα είναι να δημιουργήσουμε να δημιουργήσετε ε, τη νέα γενιά της Χαμάς και τίποτα άλλο Γι' αυτό το λόγο πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά εκεί Επειδή υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί η νέα γενιά της Χαμάς όχι επειδή σφάζονται μωρά, παιδιά, ε, δεν πάνε πουθενά στο σχολείο δεν έχουν νερό να πιούνε, έγκυες γυναίκες, ε, ηλικιωμένοι άνθρωποι χωρίς φάρμακα, όχι για αυτό το λόγο αλλά επειδή μπορεί κάποτε, όταν και όποτε να δημιουργηθεί τρομοκρατία καινούρια αυτό είναι το ανθρωπιστικό μήνυμα ή δεν χωράει καθόλου στη φίλη χώρα... Ισραήλ, γιατί το είπε δύο-τρεις δύο, φορές νομίζω ότι είναι φίλη, τη θεωρεί φίλη χώρα το Ισραήλ. Είναι τώρα Μπακογιάννη, σε αυτά όλα, επειδή το παζλ φτιάχνεται κάπως παράξενα και θα μείνουμε πάλι σε όχι ευρωβιζιονικό επίπεδο και πλαίσιο, αλλά ευρωπαϊκό πλαίσιο, η είδηση όπως την παρουσίασε χθε ο Σκάι. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, στο μικροσκόπιο των αναλυτών αλλά και των ιστορικών παγκοσμίω, έχει μπει η πρόθεση της Γερμανίας να χτίσει, κατά δήλωση του νέου καγκελαρίου Μέρτ τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη. <Τι <Τι Η του 1945 βρίσκει του στρατιώτε τη Wehrmacht να παραδίδονται ητημένοι στα ερείπια του Βερολίνου. Ο σοβιετικό κόκκινο στρατό βρίσκεται στου δρόμους τη βομβαρδισμένη πόλη και η Γερμανία είναι καθυμαγμένη μετά από έξι χρόνια πολέμων. Ο αφοπλισμό τη Βέρμαχτ καθορίζεται στη διάσκεψη του Πόσνταμ ω βασική προπόθεση για την αναμόρφωση τη Γερμανία. Μετά από δεκαετίε αμυντικής λιτότητα, οι συνθήκε αναγκάζουν τη γερμανική κυβέρνηση να ιδρύσει ειδικό ταμείο εκατό δισεκατομμύριων ευρώ για τη στρατιωτική θωράκιση τη χώρα. Απέναντι στι νέε αυτέ προκλήσεις ασφαλεία, η Γερμανία μπαίνει πλέον στο μονόδρομο του επανεξοπλισμού. Ε, την Παρασκευή, όχι χθε, την Παρασκευή τα η Σιακοσιόνι, δεν ήταν Χριστίνα Βίδου η φωνή που ακούσαμε. Το θέμα όμω είναι αυτό. Ακούσαμε και λίγο από το ρεπορτάζ. Ε, επαναξοπλίζεται η Γερμανία ο νέος καγκελάριο το ανακοίνωσε στην Βουλή ε, την Γερμανική και μάλιστα είπε δεν μπορεί η πιο ισχυρή χώρα της Ευρώπης να μην έχει το πιο ισχυρό στρατό βάλτε τα όλα αυτά μαζί μπαίνουν όλα αυτά μαζί γιατί εξοπλίζονται όλες οι υπόλοιπες χώρες η Σουηδία, η Φιλανδία Οι χώρε που δεν πήγαινε ποτέ στον νου κανενό ότι θα θέλουν να μπουν στο κυνήγι των εξοπλισμών. Το ΝΑΤΟ έτσι κι αλλιώ του ευνοεί. Δουλεύουν οι βιομηχανίε, οι πολεμικέ και μόνο αυτέ δουλεύουν κανονικά σε αυτή τη φάση και προσπαθεί όλη η οικονομία, η παγκόσμια να τονωθεί κυρίω μέσω τη πολεμική βιομηχανία. Η Γερμανία, 100 δι σε πρώτη φάση, για να αποκτήσει τον ισχυρότερο στρατό για την ισχυρότερη χώρα. Όλα αυτά αγοράζονται για ποιο λόγο, όλα αυτά τα όπλα. Για ποιον ακριβώς λόγο μπαίνουν σε αυτή τη φάση της αποθήκες και στα στρατόπεδα για να μουχλιάσουν, να σαπίσουν και να σκουριάσουν κάποια στιγμή. Δεν νομίζω, η εμπειρία έχει δείξει ότι αλλιώς ο άνθρωπος όταν η ανθρωπότητα και το σύστημα το συγκεκριμένο τα αξιοποιεί, σε εισαγωγικά η λέξη αξιοποιεί όταν έρθει, Η ώρα και όλο αυτό με τη Γερμανία που επανεξοπλίζεται πια καταστρατηγώντα συνθήκες και συμφωνίες που υπήρχαν στο παρελθόν, τις αγνοούμε γιατί οι συμφωνίες είναι για να μένουν στα χαρτιά, μας έφεραν στο νου τα όσα έγιναν τη δεκαετία του 40. Είδαμε μέσα στο στρατόπεδο αφού μας βάλανε τον αριθμό που έχουμε στο χέρι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 Μπορώ να σα πω ότι δύο-τρει δεν αντέξαν και πεθάνανε στα πόδια μα. Στον Περζίνκι, εκεί ήταν τα 7 κρεματόρια που ερχόταν οι Ουγγαρέζοι, ε, τρία, τρία εκατομμύρια Ουγγαρέζοι. Του φέρνανε κυρίε με τα καροτσάκια, με, με όλα, του βλέπαμε. Στα κρεματόρια περνούσαν από εμά. Εμεί δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα. Εμεί ήμασταν για να διπλώνουμε τα ρούχα στι μπαράγκε. Λοιπόν, τι παίρνανε και. Τις βάζανε όλες ε, μέσα στα, στα κρεματόρια Και απ' έξω έγραφε «Banden» Δηλαδή είναι, είναι λουτρό. Και μετά από λίγο δεν έβγαινε καμιά από εκεί Το, Εκείνο που βλέπαμε ήταν μόνο οι φλόγες Και η μυρωδιά από τα κρέατα Που και γόνουσαν Αυτά από τη δεκαετία του 40 Και με μια εβραία Η συγκεκριμένη δεν υπάρχει πια στη ζωή Εβραία της Θεσσαλονίκη. Γυρίζουμε ξανά στην περιοχή, κάτω στην Γάζα. Όλα αυτά που ακούτε και μας ήρθαν έτσι ως ερέθισμα, να το πω, ως πείραγμα της ψυχής, του μυαλού, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, σε ενόχληση, ως αγανάκτηση, ως οργή, ε, δεν ήταν από την Eurovision. Ήταν από ένα βίντεο που είδα εγώ τυχαία προχτές, αυτά τα σκρολαρίσματα που κάνουμε και πέφτει πάνω σε διάφορα, ήταν από τη Γάζα. Ε, δεν ξέρω πια ακριβώς περιοχή Ήταν ε, ήλιος, ηλιόλουστη εικόνα Αυτή η έρημος του τοπίου Και το αχνομπέζ που υπάρχει παντού Σε αυτή την περιοχή Κάτι σαν αγορά πρέπει να ήταν Ένα επίπεδο μέρος Στο βάθος κάτι πολυκατοικίε. Κυκλοφορούσε κόσμος Ήταν και μια γυναίκα έτσι μπροστά, μπροστά με μαύρα Αμπάγια νομίζω λέγεται αυτό που φοράνε ε, Το ενίο φόρεμα να το πω έτσι Παιδιά παίζανε ξυπόλυτα, ξυπόλυτα Στο χώμα Ε, δεν ήταν ξένια εικόνα, ήταν αυτή η κλασική εικόνα του κατατρεγμού ε, στη γάζα με, όπως την ξέρουμε και όπως έχουμε συνηθίσει με το χρώμα αυτό της Μέσης Ανατολής και κάποια στιγμή ακούγει το ήχος πυράβλου που έρχεται από τον ουρανό και σκάει σε ένα κτίριο που το βλέπουμε ακριβώς μπροστά περίπου 200 μέτρα από, την, από το σημείο που ήταν στημένη η κάμερα σκόνη, συντρίμια, σύννεφο Τι θα κάνατε εσεί, αν ήσασταν αυτή η κυρία που σα είπα τώρα, αν ήσασταν οι άντρε που κυκλοφορούσαν εκεί, μάλλον είχαν πάει να ψωνίσουν κάτι ή καθόντουσαν, ή αν ήσασταν, τα, αν ήσασταν τα παιδιά, θα τρέχατε. Αυτό έκαναν και αυτοί λοιπόν. Η κάμερα είναι σε τέτοια θέση που πίσω βλέπουμε το κτίριο μέσα στι φλόγε και αυτό το, το σύννεφο καπνού και σκόνη και μπροστά βλέπουμε του ανθρώπου που τρέχουν προ την κάμερα και έτσι βλέπουμε τα πρόσωπά του. Είναι η γυναίκα με την μαύρια αμπάγια τα παιδιά, όλοι μαζί ίσως έχουν επηρεαστεί και από το στικό κύμα, δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε εκεί, στα πρόσωπα μάλλον έβλεπε στον τρόμο θα μπορούσε κάποιος να πει εγώ δεν το έβλεπα έτσι εγώ τα έβλεπα ανέκφραστα γιατί πρόσεξα ζούμαρα με το δικό μου το μάτι στα πρόσωπα, ήταν εντελώς ανέκφραστα ε, κοιτάγανε μπροστά σε ακαθόριστο σημείο και τρέχανε, χωρίς να γυρίσουν να δουν τι έγινε πίσω, άκουσαν, κατάλαβαν ότι ο θάνατος είναι στα 200-300 μέτρα και τρέχουν. Ντράπηκα εγώ που το έβλεπα, το πρώτο συνέστημα ήταν ντροπή, και ντράπηκα που έβλεπα μια μάνα, τα παιδιά και κάποιου ακόμα να τρέχουν να σωθούν. Στις στο πρόσωπό τους δεν υπήρχαν. Αυτό που λέμε τρόμος, εγώ δεν διέκρινα κανά τρόμων. Δεν σκεφτόντουσαν τίποτα, μάλλον και προσπαθούσα και εγώ να μπω στη στιγμή, στην θέση τους, όταν είναι εκείνη ακριβώς η στιγμή, δεν σκέφτεσαι, δεν συνειδητοποιείς ότι πάλι το Ισραήλ μας βομβαρδίζει, τρέχεις όπου να είναι, μακριά από εκεί που έπεσε η βόμβα, ο πύραυλος, ε, να, να πας σε ένα φιλασόφινο μέρο. και εκεί δεν ξέρεις αν θα έρθει ένας άλλος πύραυλος, πάντως τρέχεις, τρέχεις για να φύγεις. Σώματα που τρέχανε, ανέκφραστα, χωρίς κανένα συνέστημα, το μόνο του φόβου και της προστασίας. Τρέχαν όπως θα έχει ένα τρομαγμένο σκύλι, αν έχετε δει φορές που το κυνηγάς. Με αυτό τον τρόπο τρέχανε. Ήταν τόσο ντροπιαστική αυτή η εικόνα για τον άνθρωπο και τόσο υποτιμητική για την έννοια του ανθρώπου και για τις αξίες που έχουμε. Είμαστε στο 2025 υποτίθετε και τόσο εξοργιστική πόσο μάλλον που αρκετοί Ισραηλινοί βλέποντας αυτές τις εικόνες τρώνε ποπκόρν και χαίρονται Αυτοί που οι γιαγιάδε του ήταν στο αυτό που ακούσαμε πριν από την κυρία, στο στρατόπεδο συγκέντρωση που και εκεί οι Γερμανοί ζει τρώγανε ποπκόρν τη εποχή. Και βλέπανε του ανθρώπου να μπαίνουν στα μπάνια και να μην ξαναβγαίνουν και να καίγονται και να μυρίζει όπω έλεγε η κυρία αυτή που ακούσαμε. Ήταν μια ντροπιαστική εικόνα αυτή που είδα εγώ από τη Γάζα. Και όχι μόνο για αυτού, για μένα. Για μένα που κοιτούσα, έβλεπα από την άνεσή μου, τη δική μου, ανθρώπου σαν να παίζουν σε ένα βιντεοπαιχνίδι. Του κοίταγαν να προσπαθούν να πεθάνουν ή να προσπαθούν να ζήσουν. Ήταν ίδιο αυτό εκείνη την ώρα. Να τρέχουν για να κερδίσουν άλλη μια μέρα. Πού? Στην κόλαση τη Γάζα. Χωρί νερό, χωρί φαγητό, χωρί νοσοκομεία. Μερικού του είδα κομματιασμένου, γιατί είδα και άλλα βίντεο μετά. Και σκεφτόμουν πόσο αίμα σε αυτό το μέρο. Πόσα δάκρυα στον ξερότοπο αυτό. Να ξερό το ξερότοπο είναι. Πόσο πόνο και πόσο άδικο μαζεμένο σε αυτή τη γωνιά τη γη. Και είναι ένα όμορφο λαό, η Παλαιστίνοι. Ένας φίλος μου έλεγε τις προηγούμενες μέρες ότι το Ισραήλ σκοτώνει την ομορφιά. Δείτε τα πρόσωπα των Παλαιστινίων, δείτε τις ματάρες τους, αυτά τα μάτια που έχουν γυναίκες άντρες, αυτά τα αραβικά μάτια. Αυτά τα μάτια σκοτώνουν, αυτά τα μάτια κλείνουν για πάντα στο σκοτάδι με τους πυράβολους που στέλνει το Ισραήλ. Αυτά τα μάτια, το απλόχερο δώρο της φύσης, τα κλείνει για πάντα μια βόμβα ή ένα συγγενικό χέρι αν βρεθεί εκεί κοντά. Και σκεφτόμουν ότι αυτά τα μάτια δεν θα αλλάξουν ποτέ, δεν θα θαυμάσουν, δεν θα θυμώσουν ποτέ, δεν θα ποθήσουν ποτέ, δεν θα καθρεφτήσουν την απέναντι ομορφιά ή την ομορφιά της δικής τους ψυχής, όπως λέμε για όλα τα υπόλοιπα μάτια. Δεν θα κοιταχτούν στα μάτια άλλου, απέναντι, φανερά ή με κρυφό υπονοούμενο. Δεν θα κλείσουν από ικανοποίηση όταν ο ήλιο θα καίει, Πολλέ φορέ εκεί είναι και... Αυτό ο ήλιο. Δεν θα δουν ποτέ τον ήλιο να δει. Ακόμη και στα χαλάσματα, ακόμη και στη Γάζα, ακόμη και στη φτώχεια και στον αποκλεισμό των 80 χρόνων. Δεν θα τα ποτέ αυτά τα μάτια. Τα σφράγισαν, τα σκότωσαν. Εσεί όλο αυτό το λέτε κοινωνία. Εγώ δεν το λέω μόνο κοινωνία, το λέω κοινωνικό σύστημα. Αυτό το αντιανθρώπινο σύστημα που σκοτώνει η μέρα μεσημέρι, που πατάει ο άλλο το κουμπί από κάπου, Ισραηλινό, Εβραίο, και με μια ξεκυλιάζει μορά, του κόβει τα πόδια, τα χέρια, του βγάζει έξω τα εντόστια. Είναι μεσημέρι, ναι, ξέρω. Που κάνει μια γυναίκα 60 χρόνων να τρέχει βολίδα για να γλιτώσει, να πάει πού. Ένιωθα σαν να ήμουν στο Κολοσσέο. Εγώ που ήμουν ο θεατή, δεν μπορούσα να μπω άλλο στη θέση του. Είναι τόσο άγνωστο αυτό σε εμά και ποτέ να μην το ζήσουμε. Αυτό το σύστημα όμω σκοτώνει αυτού, αλλά σκοτώνει και εμένα. Εδώ, μακριά. Με έχει αλειώσει, με έχει κάνει να συνηθίζω. Μου δίνει κάποιε παροχέ, για να θεωρώ φυσιολογικό ότι πρέπει άλλοι άνθρωποι, εκείνοι άνθρωποι να πεθάνουν. Να γίνουν κομμάτια μέσα στη φωτιά και τις εκρήξεις που πέφτουν από τον ουρανό. Με έκανε να στριμώχνω την οργή μου στους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς και να προσπαθώ να βρίσκω δικαιολογίες για συμμαχίες, συμφέροντε και διάφορα τέτοια. Δολοφόνοι είναι, όπως ήταν οι Ναζί, Κάνουν ό,τι τους έκαναν και χρησιμοποιούν ως άλοθη τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ξευτιλίζουν την ιστορία τους, Ισραηλνοί, το αυτό, με κρά Και τι μάχε τη ανθρωπότητα για πανανθρώπινες αξίε. Τα έχουν κουρελιάσει όλα τον τελευταίο κυρίω 1,5 χρόνο και τα 80 χρόνια που πέρασαν. Τιμούν τη γενοκτονία του, κάνοντα γενοκτονία. Είναι συχαμεροί δολοφόνοι. Οι τους του και όσοι από το λαό του στηρίζουν και επικροτούν αυτέ τι κινήσει. Αυτό το σύστημα, το κοινωνικό, πρέπει να βοβαρδιστεί. Αυτή η κοινωνία, α το πούμε έτσι. Αυτοί που πατάνε τα κουμπιά, να νιώσουν τον ίδιο ακριβώ τρόμο και να τρέχουν βολίδα να σωθούν αυτοί. Αυτό το σύστημα σήμερα σκοτώνει στη γάζα. Αύριο στην Ευρώπη με τον επανεξοπλισμό των χωρών που το παρουσιάζουν σαν κάτι πολύ δυνατόν προετοιμάζεται, αγοράζει όπλα, εξοπλίζεται. Πρακτικά είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, φαίνεται αυτό ήδη σαν πλανήτης, ψυχολογικά επίσης. Μην κάνετε ότι δεν το βλέπετε, μην κλωτσάτε το ντενεκάκι παρακάτω, έρχεται. Ο τίτλος αυτού του τραγουδιού είναι Το όνειρο. Η στίχη περίπου λένε: Παίρνει τα όνειρα από τα χέρια μου. Ανεβαίνουμε και ερούμαστε σε ένα νέο ουρανό και ξεχνάμε τα πρόσωπα. Ταξιδεύοντα στη φαντασία μου, βλέπουμε και χτίζουμε παλάτια και νύχτε, σε σε, στα, οποία, στα οποία η αγάπη, η ελπίδα και ο κόσμο ζωντανεύουν. Ένα κόσμο που δείχνει τα χαρακτηριστικά του και του ανθρώπου του. Η δύναμή του βρίσκεται στο φιλί του, στο σκοτάδι του και στην ήττα του. Από τα γεγονότα της εποχής μεγαλώνει με όσα χτίζουμε έναν κόσμο γεμάτο με επαναστατικέ εικόνες. Τα όνειρα ουριάζουν μέσα μας. Όσο για το σκοτάδι και τον εγωισμό σε όλες τις καρδιές, τα όνειρα, επαναλαμβάνει, ουρλιάζουν μέσα μας. Ε, κάνετε παιδιά, κάνουμε παιδιά, καλά κάνουμε οι άνθρωποι εδώ στον τόπο μας και στους άλλου. Κάνουμε όνειρα για αυτά τα παιδιά. Κάντε τα πάντα, να μην του λείψει τίποτα. Ε, και δίπλα συμβαίνει αυτό που συμβαίνει δίπλα και γύρω και δεν ξέρει κανείς πώς θα τελειώσει και πού θα τελειώσει όλο αυτό και κάνετε και όνειρα γενικότερα μόνο αυτά σε λίγο θα επιτρέπονται ε, όνειρα όχι πράξεις όμως όνειρα όχι κινητοποίηση ανατροπής όλου αυτού είναι και πιο εύκολα τα όνειρα όνειρα για έναν κόσμο που θα τον γλιτώσετε θα την γλιτώσετε από τον πύραυλο ενώ δίπλα σας θα καίγεται ο, ο τόπος. Κυνηγημένοι είστε εσείς, εμείς, όλοι μας, σε αυτή τη φάση όχι από πυράβλους, φτυχώς, αλλά σύντομα κοντά σας, κάπως έτσι το νιώθω και το βλέπω, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Κάντε λοιπόν όνειρα και κάντε και στον υπόλοιπο χρόνο, ε, δείτε ό,τι σας περισσέψει δηλαδή από τα όνειρα, δείτε τα μάτια των δικών σας ανθρώπων, Ας δούμε όλοι τα μάτια των δικών μας ανθρώπων να κοιτάξουμε βαθιά μέσα τους για να έχουμε απόθεμα. Λοιπόν, από θέμα. Είναι πολύ σημαντικό. Το 2010, 80, 80, 80 το τηλέφωνο επικοινωνία. Ο Δημήτρη Κυρκό ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, διαφημίσει, και εδώ είμαστε. Έλα ρε καρακούλη, πόση ώρα να για να του κόσει. Τι θε, Μωρέ? Τι κάνει. Καλά. Γιώνη από Ιωάννα. Γεια σου, Γιάννη. Γιώνη λέμε, όχι Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Γιόνις... Τι κάνει, Α... Γιάννη, κουκιά σπόρνη. Κάτι, όχι σπόρνη, έχει πόρνη μέσα. Έλα... Τι θε, Μωρέ? Λοιπόν, τελετσιμού, φιλιά, πολύ σα αγαπάω. Εσένα και θυμίο. Γιάννη. Εσύ σου, Γιάννη. Έλα ρε, ήρθε στα Γιάννα. Ήρθε στα Γιάννα. Εγώ είδα στο πρωτούνο του. Τσαμπά έξω τα έκανε, καλό νούμερο είσαι. Έκανε τα μπορείμπλα στα ηχεία, δεν ακουγώ σου να καλά. Με παρατήρηση, τι. Ναι, αλλά ήρθα και Γιάννα, μετά για να μ' ακούς καλά. Εγώ είμαι εδώ, πετράλωνα. Ε, ε, ε, ε, τι Γιάννα πώς... τότε, με κοροϊδεύει. <σχελίου> ναι, μαλάκα είμαι εδώ και εκεί. Τι να σου πω, μας έκανε δυο Έλα, είμαι ο Βεντέρτσις, γραπώ. Τσακούω, Μωρή. Τι ήξερα αυτό την κόμενα έτσι προχτέ στο τηλέφωνο. Γυμναστήριακο Μουραγέτη. Ποια κόμενα, δεν θυμάμαι. Μία κοπέλα που έλεγε Δεν την γαμάμαι, Διάγουν οι μαθηριακό γενικέ που μιλάει έτσι στο σάστημα για την κόμενα. Νομίζω αυτό. Δηλαδή εντάξει, στεναχωρήθηκα. Τι έχει πάθει. Δεν είναι εικόνα. Πραγματικά και... ήταν μια χαρά γαμό τα παιδιά προοδευτικό και τώρα ξαφνικά. Είναι μια χαρά και όλοι δεν τη συμπαθούσαμε και τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ναι, έχει κάτι θα πάθει. συνέβη, ποιο ξέρει τώρα. <Σελίως> Έλα, Μωρή Έλα. Τι έγινε, Μισό λεπτό να τώρα εδώ, τα κουνούμαλα που ακούω. Μια να είχα μιλήσει εγώ δεν τα αντέχω. Να ασφόρω, φιλαράκι. Επειδή προχτέ άκουσα την απάντηση που δώσε ο Μαλάκα, ο γυμναστηριακό στην κοπελίτσα, έτσι με το χειρότερο που έβρισε. Και επειδή σαν αμαία προσβλήθηκα, μπορώ να απαντήσω. Ναι. Ή να το γράψουμε στα αρχιτεία μα. Έλα, πάντα. Ωραία. Λοιπόν, περίμενα Μαλάκα, γιατί έχω γράψει. Έχει φιάνει και εσύ παλιά τα θυμώσουνα. Τώρα ξέρεις να πούμε με το μαλάκα Δηλαδή με τι να σου πω ρε φίλε Τέλος πάντων Μαλάκα γυμναστηριακέ Είσαι μαλάκα γιατί Έχεις την άποψη ότι εσύ μπορείς να μας χαρακτηρίζεις Μαλάκες, σλιβερά, κομμούνια καταλήγοντα ότι μας γαμάς όλους Αλλά εμείς μην τολμήσουμε να σε πούμε μαλάκα Γιατί θα μας δίνεις κιόλα. Λες και έτσι να πάψεις να είσαι μαλάκα. Δεύτερον Μας έχεις πρίξει τα αρχή Σε εμά τα τα κορίτσια δεν ξέρω τι πρίζει. Ότι εσύ υπονομεύει κι άλλε παπανιέζε να έχουμε τρελό με το κάμπα και τέτοια στα αεροδρόμια και αυτά. Βρίζοντα και το συνάδελφο από Θεσσαλονίκη που σε αμφισβητεί. Και στο καπάκι βγαίνει σαν μαλάκα και κράει τον κόσμο που φέγγει ένα τρίμερο. Και λε ότι έχουν λεφτά, λέγοντα ξέρω εγώ τσάμπα και τέτοια. Εγώ που δεν είχα λεφτά δεν πήγα. Άρα αμφισβητεί στα έδια τα λεγόμενά σου. Κατάλαβε ρε μαλάκα. Τρίτον, έχει κάνει σπουδί στο γυμναστριακό βλέπω. Μαλάκα ρεσύει, φαντάσου να είναι κόρι τον είπε μαλάκα. Ο Μαλάκα θα σε δει γιατί τον είπε Μαλάκα. Δεν θα βάλει ποτέ το μυαλό του να σκεφτεί. Γιατί ρε με είπε Μαλάκα. Τι είναι αυτό που κάνει έναν άγνωστο που δεν με ξέρει. Να βγει και να πει ότι είμαι Μαλάκα. Μήπω αυτά που λέω είναι Μαλακίε, τίποτα στα αρκήδια του. Δεν θυμάσαι που του είχα πει να γυμνά και λίγο το μυαλό του και ήθελα να μετρήσουμε τι πούλτσε μα. Μόνο τι μπορεί να έχει ίχνο μυαλό Μαλάκα. Τίποτα άλλο ρε φίλε. Άντε, ρίξω τώρα, ρίξω, το... δεν το αντέχω άλλο. Εμένα θα παίρνει μετά να μου λέει γιατί σα άφησε να παίζετε. Εγώ την πληρώνω στο τέλο. Θα... Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Σε ένα μόνο θα σύμπι. Θα με το Μαλάκα ότι ο Μητσοτάκης γαμάει. Αυτό Ακή, το έχουμε νιώσει ετοιμάσου, όλοι. Ετοιμάσου, ετοιμάσου γαμάει και σένα Uber λέγεται. Μηναστηριακέ και η πλάκα ξέρεις πια είναι ρε Ότι όταν ο Μαλάκας θα βγει έξω να διεκδικήσει το μεροκάματο του θα πάω εγώ το θλιβερό το κουμμούνι για να τον υπερασπιστώ. Γιατί μόνο εγώ θα κατεύω κάτω. Έτσι να του πει του Μαλάκα. Κάνα σε πήρε ο άλλο επαρχιώτη που ήρθε και σε είδε στην επαρχία που εκεί πέρα όλοι τρώνε τι γουρλοπούλε και τα κοκορέτσια. Και σου πότε έχει παχύνει, μωρό μου. Άσε με τώρα κάθε κοπλεξικό. Είναι αλήθεια γιατί τον το λέω και εγώ δεν με ακού. Για να το σε άντρα σποριά, πει ότι έχει παχύνει πρέπει να έχει παχύνει πάρα πολύ. Τα καλά εργαλεία θέλουν στέγαστρο. Γιατί είσαι έτσι σήμερα, έχει πάρει παντόφλα. Τσόκαρο. Όχι ρε κούστη να Θα το πάρει απόφαση να τελειώνει, μου ότι είσαι διάσημο. Α τίποτα. Τέλο πάντων διάσημος και ως να δείξεις το πρόσωπό σου mm. αλλά εσύ ζεις γιατί δεν μπορείς να το Σε αυτό το τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά Ελληνοφρένια της Δευτέρας δύο μέρες μετά τη Eurovision με όλα αυτά που συνέβησαν εκεί ε, ευτυχώς που δεν επιτρέπεται η πολιτική στη Eurovision και είναι κέρβερι αυτή τη CPU και έχουν απαγορεύσει και στη Ρωσία Να πάρει μέρο γιατί έχει κάνει πόλεμο. Ενώ στο Ισραήλ δεν έχουν κανένα απολύτω θέμα που σκοτώνει ε, αθώους κανονικά. Δεν λέω ότι η μία είναι καλή και ο άλλο είναι κακό, κακοί και οι δύο, αλλά αυτό το λέω εγώ. Η Μπιγιού δεν το λέει αυτό προφανώ. Θεωρεί τον έναν μόνο κακό και τον άλλον τον θεωρεί καλό και σύγχρονο και του δίνει, τον ενισχύει με μαγειρέματα για να φανεί ότι έχει και λαϊκή αποδοχή. Τα εγκλήματα και οι δολοφονίε. Και η γενοκτονία που διαπράττει το κράτο του Ισραήλ 1,5 χρόνο τώρα. Εδώ στα δικά μα, στα εξάρχεια, προχτέ, ξεσάλωσαν για άλλη μια φορά οι αστυνομικοί του Χρυσοκοϊδη. Αυτοί που περνάνε και ο κόσμο του χειροκροτάει, αυτοί που περνάνε από ψυχομετρικά τεστ, όπω μα έχει πει και διαβεβαιώσει άπειρε φορέ ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη Χρυσοκοϊδη, που επί των ημερών του επίση έχουν γίνει καφρίλε απίθμενου μεγέθου και προχτές στα μαγαζιά στα εξάρχεια, την αφορμή τη βρίσκουν όποτε θέλουν και όποιον, υπάρχουν δεκάδες βίντεο στο διαδίκτυο, όποιον βρίσκανε τον πιάνανε, τον ελέγχανε, τον χτυπούσανε τον τραβούσανε έτσι, επειδή ήταν βράδυ <χει> <χει> <χει> <χει> Αυτά τα αρχιτικά τα έχουμε ακούσει πολλέ φορέ. Είναι οι άνθρωποι που φωνάζουν πάντα ένα ΕΕ. Τι κάνετε, τι είναι αυτά που κάνετε, γιατί ήρθατε εδώ. Πήγανε βράδυ στην ευρύτερη περιοχή, στα μπαράκια, στα καφέ, στα μαγαζιά να κάτσουν και ξαφνικά έρχονται οι δυνάμει του ΜΑΤ, στρατό κατοχή κανονικά. Κανονικά στρατό κατοχή, με τον τζαμπουκά που έχουν όλοι αυτοί. Ούτε κράτο, ούτε τάξη, ούτε νομοθεσίε, ούτε σύνταγμα, ούτε ελευθερίε, τίποτα απολύτω. Ισβάλλουν, μπουκάρουν, χτυπάνε, κάνουν ό,τι θέλουν και μετά θα βγουν οι Υπουργοί και θα μιλήσουν για τήρηση νομιμότητας ε, με το ύφος αυτό το περισπούδαστο, για τους νόμους που είναι πάνω απ' όλα και και και όλα αυτά που παρακολουθούμε ε, όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως τα τελευταία και κυρίως υπό την αιγίδα του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, αν όχι την καθοδήγηση και την κατεύθυνση και το σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Στο άλλο μέτωπο ο... Ο πατέρα τη νεκρή στη δολοφονία των Ντεμπόν, ο κύριο Χούπα, μα λέει. Τέσσερα συστήματα ασφαλεία προβλεπόταν να υπάρχουν και δεν δούλευαν ούτε καν τα λαμπάκια. Δηλαδή ένα πλήρε μπάχαλο. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλεία. Και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Όταν θέλει κάτι να το πουλήσει και κοψοχρονεί, η εμπειρία μου αυτά των 70 χρόνων μου, αυτά μου λέει. Το απαξιώνει, το αποδυναμώνει και μετά. Αν δεν μείνατε, βούβοι. Καλά τα έχει πει ο Καραμαλίστη. Θέλουν εδώ οι συγγενείς να βγαίνουν να λένε, μιλάνε για τα νεκρά παιδιά του, μιλάνε για τα εμπόδια που αυτό το κράτο, του Χωσοχωρίου και του Μητσοτάκη, του θέτει. Αλλά κάνουν και συνδυασμού στο μυαλό του και τα συνδέουν με το κέρδο, με το εμπόριο και με την κερδοφορία που κάποιοι θα έχουν ακόμη και πατώντα νεκρά παιδιά. Και εδώ για άλλου λόγου βεβαίω, γιατί είναι το σύνηθε. Στι μέρε μα. Ο κύριο Χούπα μίλησε και για τη μήνυση κατά Καραμαλή. Έχουμε μια μνημητήρια αφορά μια δική σα έγκριση σε βάρο του πρώην Υπουργού του κ. Καραμαλή. Ναι. Ε, αφορά μόνο τον κύριο Καραμαλή και άλλα πρόσωπα. Ναι, αποκλειστικά και μόνο τον κύριο Καραμαλή, ο οποίο είναι, τον στοχεύουμε, ε, είναι δεμένη καλά η μήνυση, δεν είναι μνητήριο όσον αφορά, είναι μήνυση. Mm. Λοιπόν, τον στοχεύουμε και μαζί με τι άλλε μηνύσει των υπολείπων που τον έχουν μηνύσει ε, συγγενών που τον έχουν μηνύσει ε, έρχεται και η μαρτυρία από δύο ανθρώπους που είπαν ότι γνώριζε την κατάσταση του σιδηροδρόμου και παρόλα αυτά δεν έκανε τίποτα και θα ήθελα να προσθέσω το ότι εάν αυτός ο άνθρωπος είχε το γνώθι σε αυτόν γνώριζε την ανεπάρκειά του για τα καθήκοντα που ο κύριος Πρωθυπουργό του ανέθεσε θα μπορούσε κάλλιστα να παραιτηθεί θα ήταν, πιστεύω, πολύ αξιοπρεπές εκ μέρους του από το να είναι δολοφόνος του παιδιού μου. Και 57 άλλων. Μιλάμε και βάζει ο Σκούπα στη λέξη αξιοπρέπεια δίπλα από τα ονόματα και από τις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις των πολιτικών αυτού του τόπου που τους εκλέγει, τους επανεκλέγει ο λαός των περιοχών και όπως λέει και τώρα ο σήμερα το πρωί, μετά από αυτά που είπε για το, τη φίλη χώρα Ισραήλ ε, δεν υπήρχε δόλος οπότε γιατί να γίνουν όλα αυτά Εγώ ξεκαθαρίζω είναι άλλο η αμέλεια αμέλεισα βρε παιδί μου να κάνω κάτι ε, Αυτό σημαίνει αμέλεια. Όταν δεν αμέλεια, έκανα, όμως, δηλαδή, Από θανάκη. την άλλη φορά μεριά σκοπιμότητα, δηλαδή δόλος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει δόλος. Δόλος σημαίνει ότι αύριο το πρωί, εάν θα γίνει ένα τρακάρισμα στο δρόμο, γιατί ε, υπάρχει μια λακκούβα, μπορούμε να καταλήξουμε την Ελλάδα σε ένα τελείωτο δικαστήριο. Και θα αρχίσουμε να λέμε υπήρχε ε, δόλος υπάρχει. για το ένα, δεν δόλος συμβεί. για το άλλο. Συνδέεται, συγκρίνεται η λακούβα με το έγκλημα τη δολοφονία, την κρατική δολοφονία, των Debon, τα συνέδεση τώρα, Μπακογιάννη. Επίσης, πώς λέγεται αυτό που σε αυτόν τον Υπουργό, τον Καραμαλή και στον προηγούμενο από το 2015, έχουν στείλει 93 επιστολές διάφοροι φορείς, παρατάξεις, σωματεία, ότι θα θρυνίσουμε θύματα και νεκρού. Σε αυτό το δίκτυο των τρένων και εσύ ω υπουργό δεν κάνει τίποτα. Πώ να το πούμε, να μην το πούμε δόλο, Αμέλεια να το πούμε. Είναι αυτό. Αμέλεια, αμέλεια την πρώτη φορά. Τη δεύτερη, την εξικοστή. Την 90η, την 91η, 90, πρώτη, δύο και τρία, τι είναι όλο αυτό. Αμέλεια, θα το λέμε ακόμη. Αυτό είναι συνειδητή επιλογή να σκοτωθεί κόσμο. Είναι συνειδητό δόλο, δεν είναι απλό δόλο, είναι κανονικό. Δόλο καραμπινάτος όλο αυτό το αναγνωρίζει τα πάντα και βγαίνει μια εβδομάδα πριν και μας διαβεβαιώνεις ότι διασφαλίζεις την ασφάλεια. Αυτό ακριβώς είναι ο δόλο. Αυτό ακριβώ. Λαό τώρα μέρο δεύτερο. Δεν σα κάνω μη... Είσαι ρε πίτιδες εσείς εκεί βγάλατε Την έχω τη συνομιλία Α μπα μας καταγράφεις τι είσαι μωρί Την έχω γραμμένη τη συνομιλία που βγήκε να τα κροτήσει και με πρόσβαλε ηθικά Ηθικά Την έχω τη συνομιλία όλη και την άκουσα προχθές Α μας καταγράφεις τι και στάπο είσαι Εσύ τον έβαλες Είμαι τέτοιο. Εσύ τον έβαλες να με προσβάλλει ηθικά Είμαστε κουμούνια Εσύ τον έβαλες ρε αλήτη παλαιό παλιοκου... Κουμούνη. Να το. Εσύ εκπομπή, τον εβάλα Και τί... κουμούνια και του σατανά Τι ψάχνει τώρα, τι περιμένεις Βάλει η Σε Και καλά σου κάναμε μωρί σου άξιζε Σέματα λέει αυτός ρε, τι ψέματα εγώ... Κάτι θα ξέρει για σένα 13 Οκτωβρίου και έκραξα Τον ανδρουλάκι το Πασόκ Τόλμησες Για πήγε και στο Μητσοτάκι να σε εδώ Α, Που κοτεύεις, το... βρωμοδεξιά Εγώ πήγα και τον έκραξα ρε Είμαι έναν διόν του Πασόκ Αυτοί Ότι υποστηρίζω το Πασόκ. Τι ψέμα! Δεν ξέρω, ρε. επί Πασόκ μπήκες μέσα όμως Στα σα σχολεία. Να σα... τα λέμε όλα. Θα σας κάνω μήνυστη βρέα. Πάρε φορά και φάε φασολάδα και έλουν να μας τα τέτοια. Τι τον εβάλατε, ρε. Τον έβαλες, ρε. Τι τον έβαλε, ρε. Ό,τι θέλω θα κάνω. Έχω τη συνομιλία, έχω τα πάντα. Μπορεί να μα καταγράφει. Ο ψέμα, ο πατέρα Κάτι θα ξέρει για σένα. Η Ότι αυτοί μα κατέστρεψαν και πήγα στον Ανδρουλάκι εκεί στο Λίον και τον έκραξαν και το βράδυ στη Καριλάγου Τριγκούπη που έγινε χαμό. Με τι μετακινήσει όλα αυτά, Τι Κι δεν έχει και κοντά μετρό, α πούμε, Πώ φυσικά. Ρε δεν τρέπεσαι, Ρεαλίτε, εσύ τον έβαλε. Ε, δεν βγάζει άκρη τώρα. Πώς. Σου λέει πώ μετακινήσει, Έχει πατίνη, ηλεκτρικό. Το μπίτο, Νέβαλε. Το άγιο πατίνη. Είσαι, θα Δεν θα μα κάνει και... τίποτα. Γεια! Τέλαγε μου, από ο έχω παρμένο από Ογάντα. Τι κάνετε και στην Ουκάντα, πώ είστε! Καέρα στη σάϊ μα έχει πάρει τη ζωή σήμερα. Αστα. Θα πάρει όμω και θα σηκώσει και άλλου και θέλω να αναφερθώ σε ένα περιστατικό που έγινε αυτή τη εβδομάδα. Μια κυρία, ένα αδύναμο κρίκο τη κοινότητά μα. Με παιδί μόνη τη γυναίκα, ήρθε στο εργατικό κέντρο και η τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα τη παίρνει το σπίτι για ένα ποσό που οφείλει. Λοιπόν, απευθύνθηκε στο εργατικό κέντρο σάμου το κέντρο σάμου Και τρει μέρε συμπαραστέκεται έξω από την τράπεζα, αλλά και έξω από το γραφείο τη δικηγόρου τη αμία δικηγόρου που έχει αναλάβει την υπόθεση, η οποία βγήκε μπροστά στον κόσμο που μαζεύτηκε. Το οποίο θέλω να του ευχαριστήσω όλου και λέει: Εγώ ρε παιδιά, μην φωνάζετε. Τη δουλειά μου κάνω, λοιπόν. Αυτό τη δουλειά μου κάνω και απευθύνομαι και στου εργαζόμενου τη τράπεζα, διότι εδώ ξερονομάστε όλοι ο ένα με τον άλλο, κύριε δήμαρχε και κύριοι σύμβουλοι, και όλοι εκεί μέσα, λοιπόν, το σπίτι τη γυναίκα, το σπίτι αυτού του παιδιού. Θα πρέπει να το υπερασπιστούμε όλοι Το ότι δουλειά μου κάνω και εγώ υπάλληλο είμαι Δεν θα περάσει Αυτό είναι το μήνυμα Και έχουμε πολύ αγώνα μπροστά μας Σας ευχαριστώ πολύ Αποστολή Έλα Ουυυυ. Κάνε τι είναι. Θα κάνουμε μπανάνα. Έλα μπανάνα! Λοιπόν, σοφά, τι. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί γιατί καλά πράγματα στη χώρα μα δεν γίνονται και πάρα πολύ συχνά. Ε, και αν γίνουν τα ξεχνάμε, τα λέω με τσουτάκι. Μόνο τα κακά γιατί είστε μίζεροι. Εντρέψτε λίγο! Μπράβο, δεν μίζεροι. Είναι η, η συμμορία τη μιζέρια. Λοιπόν, ε, εκεί έρχομαι, άρα θα δει. Έρχομαι λίγο εμέσω. Έχουμε πρώτα για νόμπελ ιατρική. Στην Ελλάδα, κακικιλιά. Κάτι... Στην Όχι, θα δει. Έγινε στην Ελλάδα, λέει, δεν ξέρω ποιο γιατρό το έκανε. Αλλά έγινε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Είναι ο Δόκτωρ Πιούτσα? Περίπου ναι, γιατί έγινε για πρώτη φορά μεταμόσχευση μαλλιών σε αρχήρι. Κοίτα να δει, να, ορίστε. Και φχάμε τα καλύτερα μυαλά έξω. Είδες, μπορούμε, ορίστε, μπορούμε, αν, αν μένει στην Ελλάδα, να τη ανακαλύψει. Ακριβώ. Όλοι μαζί μπορούμε. Σήμερα 19 Μαου, και έτσι όπω το ξεκινήσουμε από την αρχή, είναι και η μέρα μνήμη για την γενοκτονία των Ποντίων. Τα λεφτά τα είχαν οι μάνε μα απάνω μα γραμμένα. Τα μετχετιάδε όπω είναι τα Ικοσάρικα τώρα. Και, και τα χρυσά για να μην μα τα πάρουν οι Τούρκοι. Αλλά εκείνοι ήταν πονηροί. Τα ξύλωσαν από πάνω μα, μα άφησαν οι γυμνού και πήραν τα λεφτά μα έσπορνα μια από εδώ, μια από εκεί. Άρχιψαν και σκότωνα στα ρέματα στου δρόμου όποιον έβλεπαν. Έφερα, Του έφεραν σε ένα σπίτι έβαλανε μέσα στο σπίτι του ανθρώπου, πύρω βαλαν και Έριξαν πετρέλαιο και του είδου αφοκία και του έκαψαν. Όλα τα δεινά, όλε τι σφαγέ, δεν χάθηκε λίγο κόσμο. Και αλασίντα ο τόπαλος μαν, κερασίντα σαμσίντα, μπάθρα, χρόνια αυτά τα χωριά ο τόπαλος μαν τα ρήμαξε. Δίχω να συνειδητοποιήσω τα πυροβολή του. Μετά έξι μήνε δεν έμειναν τίποτα, έμειναν με 600 άτομα από τα 25 χιλιάδες. Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι του Κόσπορα μας φοράζανε. Να μην αρνόμαστε. Αυτά που είδαμε widziałem, każde, co słyszałem, na to mówię, że Kim z potagania. Tym patrzydem, chłopcze, chłopcze, chłopcze, chłopcze, chłopcze, chłopcze, Άλλο ένα τραγούδι από αυτή την περιοχή για την πατρίδα που έκλαψε και έχασε Φτάσαμε στο τέλος, με λαό σα αποχαιρετούμε, διαφημίσεις Ο Γιώργος Πιέρος μετά στο μακαζίνο, εμεί τα υπόλοιπα αβριογιά σας Έλα προ το Λάκο μου. Έλα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω και για ό,τι έχει βάλει μέχρι τώρα και για του ακροατέ σου, αυτό ο κύριο που πήρε και είπε για το τι έγινε με το κουτσού στο Βερολίνο, ήταν πάρα πολύ σωστό, γιατί εδώ πέρα δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Έπιαξε πολύ και περιλυστική μέθοδο. Σε από αυτού που είναι στα και μένα, φιλορώσει. Ότι και καλά ο κουτσουμπά πήγε στο Βερολίνο να γιορτάσει τη μέρα τη Ευρώπη με σημεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά. Βέβαια για μένα. Καλύτερα θα ήταν ο κουτσού να πήγαινε στη Μόσχα, μαζί με τον Πούτιν, με τον πρόεδρο τη Μουσμού. Για ασχοληθείτε λίγο με αυτό το τπα που διοχθούν του συμπεριελιστέ και δεν είναι τα λεφτά την πουρκίνα φάσω στο λαό του με το γίμ, με την Παλαιστίνη, με την Νότια Αφρική, με τον Κινέζο, με τα καλύτερα ταξιμόσαμε αυτού, αλλά τουλάχιστον ο κουτσούμ πήγε στο Βερολίνο με σειροδρέπαν. Δεν πήγε στο Βερολίνο για να υπηρετήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία προσπαθεί να μα πει ψέματα για τον κομμουνισμό. Και τώρα δεν μου επιτρέπει να κάνω και την κριτική μου στο κόμμα γιατί εντάξει, θα τα λέμε και τα στραβά, ξαπεί, είναι ότι το έχει πάει στα και το κουέ στο θέμα του delivery όπω και η Και επειδή είπατε και εσεί για την eFood, σκατά σε κάθε eFood δεν το συζητώ. Η e eFood θέλει να εκμεταλλευτεί του διλιβεράδε, αλλά από εκεί και πέρα είναι χίλιε φορέ καλύτερο να δουλεύει στην eFood σε πλατφόρμα από το να δουλεύει στα κολλομάγαζα που σε εκμεταλλεύονται, που γίνεσαι η φιλιππινέζα των πελατών, που δεν έχει κανένα δικαίωμα. Τουλάχιστον όταν είσαι σε πλατφόρμα, άμα βλέπει ένα πελάτιο δεν το γουστάρει, μπορεί να πατήσει απόρριψη και να μην πα στην παραγγελία. Στο κολλομάγαζο θα πάω κάθε μαλάκα στη μάπα. Εγώ τι φροάλε και σηκώθηκα και έφυγα έχει και αυτό το καλό. Πλατφόρμα ομάδα που σα κλείνει. Πάω σε μια παραγγελία γιατί όλοι εσεί λέτε ο πελάτη και το βλέπετε με αγάπη. Δεν ξέρετε τι σκάτα μπορεί να κάθε πελάτη. Πάω σε μία πελάτησα και μου κάνουν είναι στέλεχο. Πρέπει να περιμένει και περίμενα 15 λεπτά να κατέβει καριόρι να με πληρώσει. Πάω δεύτερη παραγγελία σε ένα μαλλόκα που έχει κάνει λάθο διεύθυνση. Το ψάχνω, το παίρνω στο κινητό, δεν το σηκώνει. Μου λένε να κάτσω να τον περιμένω. Του στέλνουν μήνυμα, μου απαντάει μετά στο μήνυμα. Με βάζει να ανέβω δύο ώφου χωρί σαν σέρ και δεν τρέχει τίποτα. Ούτε φιλοδόριμα, ούτε κάτι να με αποζημι Έχουν ανακατευτεί με το συνικρατιστικό το delivery, είναι πάρα πολύ λάθο. Πρέπει να υπάρχει έξα χρέοση για κάθε τηλέφωνο πριν που ζητάει ο πελάτη, δεν είμαστε φιλπινε του. Να υπάρχει έξαρα χρέωση για κάθε όροφο που όροφοίνουμε χωρί στα σαί και να πληρώνει ο πελάτη τα λάθη που κάνει αυτό στην Αγγλία και στην Ισπανία, όταν αργεί πάνω από 2 λεπτά το κατάστημα να δώσει το delivery την παραγγελία και να ακυρώνει και πληρώνει το delivery. Όταν αργεί ο πελάτη πάνω από 5 λεπτά να παραλάβει, ακυρώνει ο delivery και πληρώνεται και τη χάνει ο πελάτη παραγγελία. Δεν μπορεί εμένα να μα φτιάξει κάποιο θα 말άει κάσα περιμένω 15 λεπτά. Σε παρακαλώ, κάλο, όπως όλων μπήσα για να τα κάνω επιβλάτες, είναι όμως να σε βότε. Εγώ που είμαι ένα πρόσωπο, το 10 πολύ μεγάλο bullying. Με βρίζανε όποιος παίρνει να γεμούριζε και μια κατραπακιά. Αμ, um, άδονή μου, δεν βγήκε έξω να περπατήσεις, να σου ρίξει ο καθένας που περνά uh, από μία. Αυτά τα λε από το στούντιο, από τα φυλαγμένα μέρη που πηγαίνεις, από που είσαι συστημένος. Άσε μας τώρα. Πήγαινε λέει όπου ήταν και του ρίχναν από μία. Και όπως λέει και ο πατακό και αλίγες του κάναμε. Πόνο. κύριε. Ελά, κουνούμα, λε. Ελά. Από τη γλυφάδα σου, εγώ παραπαινώ. Καλά είναι. Λοιπόν. Τώρα και το καλοκαίρι που είχε ανοίξει ο καιρό, φοράτε πουλοβεράκι στο λαιμό. Ελά, σου πω. Να συνεχίσω με αυτό που έκανα μόδα. Τη μυναστηριακέ, είσαι τέρμα χαζό. Δεν θέλω να λέτε τέτοια. Προχωράμε παρακάτω. Θυμάμαι την Ισμήνη, τη γιαγιά που την πείραζε. Και θέλουμε τέτοιου γέλου και τέτοιε γιαγιάδε. Σαν την Ισμίνη, που να κόβει το μυαλό του και να είναι προοδευτική άδρο. στερα, εδώ στη γλυφάδα αποστόλη μου, βλέπω που γυρνάω με το ταξί κάτι σπίτια, κάτι με ζωνιέτε και του φιλέ. Οι του παραφυλάνε και ζουν εδώ χρυσό κλουβί του. Εν τω μεταξύ, πήγαινε πετράλαιο, να κερατσίνει. Ψε στο είδο και ασχολεί, δηλαδή πώ ζουν εκεί. Ο Μητσοτάκη Βλάκα και πνευμαστήριακέ είναι για τη γλυφάδα. Δεν είναι για το κερατσίνη και το περιστέρι και αυτέ τι δικίε. Κατάλαβε βλάκα και πνευμαστήριακέ. Μέχρι το ξαναπεί, θα σε κλείσω. Α, εντάξει, δεν το ξαναλέω. Γυμναστήριακέ, είσαι πανέξυπνο. Αύριο θα είστε εδώ στι 1 ώρα. Μου λέει yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah.